Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλλειψον το όνομημά μου, επιπλοίον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ και η αμαρτία μου ενοποιών με στήδια παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενοποιόν σου επίσα όπως αν δικαιωθείς εν της σου και νικήσεις εν το Εδώ ανανομία στην λίφθενε και αναμαρτία σε κύσιε με την μήτρη μου. Ειδού αλήθεια, την τα άδυλα και τα κρύφια τη Σοφία σου εδήλω σάσκει. Κρατήσει με ισόποτε και καθαριστήσουμε. Πληνεί με και υπερχιό να λευκανθήσουμε. Ακουτίζει με αγαλία και φροσύνη να αγκαλιάσουν τελικά ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπο σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σαννομία με εξάλλω. Καρδίαν καθαράν κτίσωνεν μίο Θεός και Πνεύμα ευθέως ειγκένισωνεν της εγκάτισμου μία απορίψις με αυτού προσώπου σου και το Πνεύμα σου το Άγιον μία δανέλεσαμενού απόδοσμη την αγαλλίαση του Σωτηρίου σου και Πνεύματι τη γεμονικός τηρηκόν με ειδάω χθες όμως τα σοδούς σου και αισεβής ειπής ειπής τρέψουσι, ρίσε με εξεμάτων ο Θεός ο Θεός της οτιρίας μου, γαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χίλια μου ανίχνευσης και το στόμα μοναγγελίτη την ένεσή σου, ότι θέλησας τη θυσίαν έδωκαν, υπολογαφτόματα ου και ευδοκισίς, θυσία το � καρδίαν συντετριμμένην και τεταπηνομένην ο Θεός σου και εξουτενώσει, αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα Η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις της Ιανδικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους».